Έλα ρε Αποστόλη, Μα αυτό ο δεν είναι Ρουφιάνο, ο δεν είναι Νέο Δημοκράτη. Έχω καταλάβει την ρολαβαράει τελικά. Για πε τη ρολαβαράει. Θέλει να μα εξοργήσει τόσο πολύ με τι μαρτυρίε που λέει. Για να τον δίδουμε και να μα εξουσώσουμε του φασίστε. Πά Είναι δυνατόν να εκδιμβεί με αυτό. μου να πριν. Έλα, παιδί μου, έχει πιώσει, είναι δυνατόν. Ξέρει πόσα τέτοια έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Για τρόλ αφήμα, το πήραν αφήμα. αυτό. Προστημό. Το πρώτο καραφλό τρόλ. Τα τρόλ ήταν διευκούλητε κάνουμε... παλιά, θυμάσαι. Να τον κάνουμε χαρακτηρισμό. Να λέμε πόσο μπογδάνο είσαι, α δεν το έχετε κάνει ήδη. Εμεί παρέω το λέμε. Ή άμα κάνει κανα κρύο φορέ φοράει κανέ Nej, Anita. Αυτό που θέλω να πω είναι σε σοβαρή καταστραφή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να δίνω αγώνα μάνα μου για να μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από εμένα ναι. Και αναφέρομαι σε αυτό που έγινε χθε με αυτόν τον πρωτοσάλτε. Δεν πρέπει να ανακατεύουμε τα πάντα. Ο ίδιο θέλει αυτό που θέλει, αλλά όχι στο σπίτι του. Όχι στα παιδιά του, όχι στην οικογένειά του. Και από ό,τι άφησε και τον αγαπητό που έλεγε ότι αν φτάσουμε να γίνουμε το ίδιο με του φασίστε, γι' αυτό τη δημοκρατία μα. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που... Διαφωνώ με τον Θήμινα. Με αυτό που είπε, δηλαδή ότι το κράξιμο και αυτά δεν είναι καλό. Και λοιπόν, πρόσεχε Με την ίδια ακριβώ λογική, με την οποία θα απαντήσω στον Γεωργιάδη, με τη, με, τη, με τη φράση που είπε για, το, για την πρώτη κατοικία, ότι αυτό είναι βία και θα απαντήσω με, την, με τον ανάλογο τρόπο, με την ίδια λογική που θα πω τον Ρουφιάνο Μπογδάνο, με την ίδια λογική που θα βρίσω όλα αυτά τα καθήκια που δεν έχουν όνομα και πάνε και ψίμουνε σουβλάκια έξω από δομέ φιλοξενία ανθρώπων, με την ίδια λογική. Θα Κράξω και θα κατακράξω, όχι απλώ θα κράξω, το Φόρτο Σάντερ. Με την ίδια ακριβώ λογική. Δεν είμαι στην ιδεολογική περίπτωση του Ρουμπίκονα, αλλά με την ίδια ακριβώ λογική με την οποία επιτίθεται απέναντί μου με τι απόψει του ω εργαζόμενο, μιλάω με την ίδια ακριβώ λογική, θα επιτεθώ και εγώ εναντίον του. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια, αισθητική και ποιοτική. Σαφώ. Ότι καλύτερα να την παρατηθεί με πιο έξυπνο τρόπο και με άποψη πάνω στην άποψη. Σαφώ με άποψη. Σαφώ. Mm. Αλλά όχι ότι θα καταδικάσω και το βίαιο τρόπο, έστω και στις συνθήκες της σημερινές, όπως είπε ο Πίμιος, τον βίαιο τρόπο δεν θα τον καταδικάσω. Η βία είναι γεννά ιστορία. Με τον ίδιο τρόπο που αυτός επιτίθεται εναντίον μου και εναντίον των εργασιακών δικαιωμάτων ολόκληρου του ελληνικού λαού, με την ίδια λογική θα τον κράξω κι εγώ με επιχειρήματα βεβαίω, αλλά όχι χωρί βία. Η πρώτη φορά παίρνω. Εγώ θα το παραδεχτώ. Έχω μεγάλη αδυναμία στο θύμιο, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν σου Ό, μιλάω. Δεν έχω καμία αδυναμία, μου μην μιλάτε εσύ. Ο μόνο λόγο που σε πήρα τώρα είναι για να σου πω πόσο πολύ σε αγάπησε και σε παραδέχτηκα για τον τρόπο που απάντησε τώρα, σήμερα στην εκπομπή που σε πήρε αυτό ο τύπο ο Καραγκιουζάκο και του λες Έλα Καραγκιουζάκο, τον πουλο. Αυτό, σ' αγάπησα. Από σήμερα με αγάπησε. Πάντα σε αγαπούσα, ρε, παιδί μου, αλλά ο θύμιο είναι εντάξει, άλλη αξία. Βγάει στο διάλογο που να <laughs> λέξει. Τον αγαπάμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε, δεν έκανε. Εγώ τι είμαι, Μωρέ, γιατί να μην αγαπά σε εσύ γίνεται χαμούλε. Εμεί είμαστε old school. Πώ είπε αυτό που δεν είναι ο Ρουκιάνο, που έρχεται η σταλινοφρένια, κάπω έτσι. Σταλινοφρένια, και αυτό τι τόπη για προσβολή. Άι καλά. Σταλινοφρένια, ξέρω και εγώ. Να το χαιρόμαστε πάντω, ε. Το χαιρόμαστε καθημερινώ. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν μπορώ να φανταστεί. Τόσο πολύ. να μπαίνει το μετρό είναι εδώ μέσα. Που βλέπει κάθε καρδιά καρύδη. Όλα αυτά που σου λέω δεν στα λέω για κανέναν άλλο λόγο. Τα λέω όχι ούτε για να τα βγάλει ούτε για τίποτα. Τα λέω επειδή είναι αληθινά. Και εσεί είσαστε οι σύνδεση στο καλώδιο για να τα πω και να τα ακούει γύρω γύρω κόσμο. Να μάθει. Η αλήθεια είναι πάντα μόνο μία. Όλα τα υπόλοιπα. Στους εξπίστωλες το γνωστό. Ξέρω. Παρακιστέψτε με! Υπάρχει τόσο πια πια Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Ε, όχι Η αλήθεια βρίσκεται στους εξπίστωλες. Ναι, Τηλεφωνά από την Επιτροπή 2021. Τι επιτροπή είναι αυτή? Σαίτη είναι η επιτροπή που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργό για του σταθμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Α, 2021 το είπε. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή υπάρχει και 5, 5, 10. Τέλο πάντων, ναι και πείτε μου, από το γραφείο τη κυρία Αγγελοπούλου? Όχι, από το γραφείο τη Επιτροπή. Ωραία, παρακαλώ, τι θέλετε. Θα ήθελα το όνομα και το email του Διευθυντή τη του Σταθμού. Σημειώνεται. Μάλιστα. Ιεροκλή Πεπέτα. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σημειώσω το εξή για όσου σκέφτονται ακόμα και μπορούν και προβληματίζονται. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα σαν πρόσφυγε και όχι σαν άνθρωποι σαν πρόσφυγε οι οποίοι δεν έχουν πού την κεφαλή, κλείνει. Δεν σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν να πάμε στην Ελλάδα. Κάποιοι του βομβάρδισαν, κάποιοι καταστρέψαν τι περιουσίε του. Άντε καλά, είχα ζωμάρε μόνοι. Τους. Κά, Κά, πήγανε για τη μεγάλη ζωή, εγώ θα σου πω. Κάποιοι καταστρέψαν τι ζωέ του και τα όνειρά του, τα παιδιά του και αυτοί... δεν είναι η ταλέποροι εργάτε τη Ελλάδα, Είναι οι φασιστοούγκανοι Αμερικάνο, Άγγλο, Γερμανο, Ιταλοί, Γάλλοι, οι οποίοι τώρα νύπτουν τα σχήρα και αφήνουν την Ελλάδα να τα βγάλει πέρα μόνη τη, με αποτέλεσμα οι φασιστοούγκανοι στη Μιτυλίνη και αλλού, δεν ξέρω αν τα έμαθε τα τάγματα ασφαλείας και τα τάγματα θανάτων να επανέρχονται πάλι. Ποια χαρά Τον. επανέρχονται, το ότι δεν πήκαν στη Βουλή δεν σημαίνει ότι δεν είναι στη Γύρα, Όχι, όχι, το αυγό υπάρχει και μπορεί να το πατήσει καμιά φορά στον δρόμο και δεν ξέρω πώ θα βγει, μπορεί να το πατήσουμε. Όμω θέλω να επισημάνω εξή, άνθρωποι. Για όσου σκέφτονται ακόμα να κοιτάξουν να δείξουν το μένο του και το, το μίσο στην πορζουαρδία και στο βρώμικο καπιταλισμό, και άλλη λύση δεν υπάρχει εκτό από την οργάνωση και τον αγώνα, δεν τα λέω εγώ επειδή είμαι κομμουνιστή. Ποιο τα λέει, τα λέει η πραγματικότητα. Αποστολή: Αυτοί του μου βουάστησαν, αυτοί θέλησαν να του αλλάξουν μέσα σε μια νύχτα τη ζωή του και τώρα έρχονται νύπτοντα σχήρα του και εμεί οι Έλληνε είμαστε υποχρεωμένοι από τη φύση μα και από την ανθρωπιά μα φιλοξενήσουμε. Πέρα όμω από αυτά, θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Πριν από 98 χρόνια, η οι φασιστοούργανοι εδώ, Έλληνε, όταν ήρθε η γιαγιά μου η προσφυγοπούλα, η δέσποινα, η καλατσίδου από τον πόντο και καταστάθηκε στα Χρεβενά, στο καινούργιο χωρίον. Λοιπόν, εκεί πάλι την έλεγαν οι αφορεσμένοι, οι τουρκόσποροι κτλ. κτλ. Αυτή λοιπόν η τουρκόσπορη έκανε οικογένεια, έκανε προκοπή και έβγαλε ανθρώπου, επιστήμονε, λαμπρού και αγωνιστέ και επαναστάτε. Λοιπόν, α αφήσουν τι ψευχέ του sun ka aatamata Είπε ο κύριο εκεί ότι στην Κορέα πάνε οι φοπλιστέ και ρίχνουν τα κεφάλαιά του. Πώ να τα ρίξουν εδώ, όταν με το παραμικρό μια επιχείρηση πάει καλά και μπαίνουν τα κουκούρια στη μέση. Κάνουν απεργίε, Α τα. Και διεκδικούν να πούμε. διεκδικούν Λε... δικαιώματα, ξέρω εγώ. Εμεί εξαγωγεί τα παπούτσια είμαστε πρώτοι στο, στον κόσμο. Και μόλι πήγαινε ένα αργοστάσιο καλά και έκανε εξαγωγή, κάναν απεργία και αμέσω Το εργοστάσιο έκλεινε. Έτσι. Η λέλαπα, η λέλαπα του τόπου είναι τα κουκούδια, Α, πες το. Να ορισμένοι Πώ κατέστρεψε τον τόπο, Αμήν. Εμεί, όχι τα κουκούδια. Μπράβο, Αναποστολή. Πατριωτική δεξιά, έτσι. Ναι, ναι, μπράβο. Μπρά... μπράβο. Εσύ, μπράβο, σε μένα, μπράβο. Α, είναι. Και λίγα λέτε, χάρηκα. Πώ να ρίξουν εδώ τα κεφάλαια, αφού δεν έχουν εμπιστοσύνη, και να φέρουμε και επενδύσει να γίνουν εδώ. Και γιατί μπράβο. έχουμε τα ξερονήσια άδεια, γιατί δεν τα στέλνουμε εκεί να ξεβρωμίζει ο τόπο. Και να ανακάνουμε στρατιώτε να τα φυλάνουν του Τούρκου. Πε Τι είχε γίνει στον πειρατή, του που είχαν μείνει νηστικοί τόσο και όλα τι απεργίε. Ε, δεν το θυμάμε τώρα. Α μπράβο, τι έφτιαχνε, Μακισβάλου, άμα δεν είχε κουέσει. Δεν συμφωνείτε να του στείλουμε στα ξερονίσια. Να πάνε στα ξερονίσια, όπω ήρθε και ο Παπαδόπουλο, για να μάθουν. Έτσι. Πήγανε ορισμένοι ένα ποσοστόμικο και οι άλλοι μια χαρά εδώ πέρα. Μου Μη δηλαδή. μου τα θυμίζετε τώρα, κάτσαν εδώ πέρα για να, να σπείρουν την ιδεολογία του. Α μπράβο. Και τι απεργίε οργανώναν. Λοιπόν, χάρηκα που τα πάντα έτσι δημοκρατικά. Δημοκρατικά τα σε καλά από ναι, ναι, ίδια. Εσείς είστε με Εντάξει τη εκπομπή. Πώ είναι εκεί πέρα από τα, πέρα, τα, πέρα, τα πέρα. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, τι θέλετε. Ε, είστε ο κύριο Αποστόλη. Είστε τώρα. Όχι, πείτε μου τι θέλετε. Πώ γίνεται αυτό ο κολότο, Τα καλά παιδιά να είναι στα κότερα και στι πισύνε και ο κοσμάκ να τον έχουμε 300 ευρώ το μήνα μισή και στα ρούρα να δουλεύει στο Βορρά. Κοίτα να δείσει, έχει να κάνει και με τι επιλογέ ζωή καμιά φορά. Ποιον επιλέγει να σε δυναστεύει, το ότι επιλέγει να σε δυναστεύουν. Ε, δεν θέλω να σταράξω, αλλά έχουν κάνει με αυτά. Ε, τι επιλέγω, εγώ, θα πάω στην αγορά και θα πάρω. 300. η κυρία Ραμανάκη είναι στα κόντρα και σπίτι. Εγώ δεν είμαι στα κόντρα και σπίτι. Έτσι είναι. Τώρα τι περιμένει και εσύ, εσύ Να έχει ίδια αντιμετώπιση, να έχει ίδιε ευκαιρίε ενώ δεν έχει ίδιε αφετηρίε, Είναι δυνατόν. Τι έπαθε πάλι ο άλλο σήμερα, πάλι να μα συγκινήσει. Θέλει πάλι αυτά έβαλε, να πούμε. Ο έμπορα συγκίνηση τώρα. Τα ξέρω τώρα. Έλεγα, εντάξει. Δεν μπορεί να μην ξεχάσουμε, δηλαδή. Να μην χάρουμε την να που θα φέρει ένα Παπαδόπουλο να το κάνει από το Σαπατοκύριακο στο Sky αφού αμέσω θα μα το χαλάσει. Α, θα τη φέρει πάλι. Ε, ναι, ναι, ναι. Καιρό είχαμε αντιδούμε. Αμαρτία ήταν. Ε, καιρό δεν είναι. Ε, δύο-τρία χωρί Παόλα δεν γίνεται. Δεν βγαίνει παιδί μου. Είναι εκπομπή χωρί Πε μου. Όχι, είναι σωστά. Η αισθητική είναι το πρόβλημα φίλε, είναι μεγάλο πρόβλημα αισθητική. Εννοείται ότι αγούει ελληνοφρενία το έτσι. Το έκλεισα στο ταξί. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Έμαθα εχθέ ότι χρωστάνε λέει ή καεύκα κάτι καζίνο, είναι αληθιά. Αποκλείεται. Αν χρωστάνε κακώ, χρωστάνε θα πρέπει η κυβέρνηση να του τα έχει σβήσει ήδη. Πώ έρθει η ανάπτυξη. Το... Τα καζίνο πλέον είναι ιδιωτικά, δεν είναι δημόσια νομίζω. Ναι, αλλά προσφέρουν θέσει εργασία. <χι> Απλήρωτε, ναι. Τι ήταν οι τι παραπεί, κακουπληρωμένε. Δεν ναι, μπορεί ναι, να ευνοήσει μια κοινωνική ομάδα έστω του ιδιοκτήτε καζίνο και. Αν κάποιον πελάτη που μου λέει και άμα κλείσει το καζίνο, αν κλείσει το καζίνο θα βρεθούν άλλοι 5-10 να το αγοράσουν. Καζίνο είναι αυτό, καταλαβέ. Δεν είναι κανένα περίπτερο. Αγχώθηκε ο άλλος, Τι, μην μείνουμε χωρί καζίνο. Πολύ γρήγορα που το τελευταία. Έχω βρει την τεχνική. Ναι, μπράβο, μου. <χεχεζόν> να μου τη σημείωση κάπου να τη δώσω. Λέγε Ωραία, λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ένα για αυτό που βασανίζει όλου του ελληνοκρενεί τον τελευταίο καιρό, από ό,τι καταλαβαίνω για κάποιο παράξενο λόγο. Ποιο. Με το θέμα του αν πρέπει η να έχει καλεσμένο ποτέ το σκουλίκι αυτό που δεν μι, μι, μι, μι, μι, Όχι ούτε για πλάκα. Α. Δεν έχει πλάκα. Οι τύποι δεν έχουν πλάκα. Είναι λίγο τρομακτικό, α πούμε, ότι πλέον η κοινή γνώμη άγεται και φέρεται από τέτοιου τύπου και νομίζω ότι η εκπομπή μας δεν έχει. Αυτό είναι σωστό. Βέβαια, είδε όταν δεν λε όνομα και λε μόνο σκουλίκι, πιάνει πολλού. Καλά, εντάξει. Νομίζω ότι για είναι... Ιησμένο, Πιάνε Σύφωνη, αλλά πιάνει πολλού. Για οδήποτε σκουλίκι ναι. δεν έχει χώρο στην εκπομπή. Σωστό. Σωσός, σωσός, του αλλά το του. συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο δεν θέλω να πάμε το σε συγκεκριμένα. σε το σε το σε το σε το το το σε το σε το σε το Έχουν ονόματα σε το σε το σε το σε το σε το σε το σε το Είναι τέλος τέλος και η ήταν και η Είμαι μια σομαζαβόστωλη. Όχι, ρε, ήταν και ο Χιουγκομπός, ποιος έραβε. Α, ναι, ήταν σωστό, ήταν και ο Χιουγκομπός που τους έκανε τις ολές Ναι, σωστό. Μα... σωστό. Ε, μισά τα ξέρει. Έχουμε καιρότα που είμαστε και θέλω να μου πει βρωμόλογα. Πε μου λίγο, φτιάξτε μα. Γιατί έτσι ρε Τι κάνει, αγόρι μου, πώ είσαι, πού είσαι. Εσύ που είσαι, γιατί χάθηκε. Δεν έπαιρνα. Ήμουν άρρωστο, ρε φίλε, και δεν μπορούσα. Είχε κλείσει η φωνή μου. Τι έπα το χτυκιό. Okay. Okay. Okay. Τι χτυκιό, και χθε πώ αγαπάω. Με πού 10-15 μέτρα, φλέσκα. Δεν είχε τόσο. Οκ, οκ. Τι θε παρόλα αυτά, έτσι. Αν το τι κάνει, πήραμε για πού. Χάμπερα, δεν θέλω, λέγε τι θε. Καλά, καλά, sorry, sorry. sorry, sorry. Ήθε να πω για αυτού που μα κυβερνάνε γιατί, γιατί τόσο τα κάνουν όλα τόσο καλά Oh, όταν διαλέγει άριστο τι περιμένει μετά. Είναι καταδίκη μας τώρα να γίνουν όλα τέλεια.